Το Ρέκδιεμ της Άννα Σαγμάτοβα, μεταφρασμένο υποδειγματικά από τον Άρη Αλεξάνδρου, κυκλοφόρησε το 1973 σε ανάτυπο του περιοδικού δοκιμασία που εξέδιδε στα Γιάννενα ο Γιάννης Δάλλας. Οι πολλαπλές πολιτικές συνδηλώσεις αυτού του μίζωνος ποιητικού έργου, άρα και της μετάφρασή του, απειχούνται στο σημείωμα με το οποίο συνόδευε την εν λόγω μετάφραση ο μετέπειτα συγγραφέας του Κιβωτίου. Έχω δουλέψει μια ολόκληρη ζωή σαν επαγγελματίας μεταφραστής πάνω από 30 χρόνια. Μου να μεταφράσω και ποίηματα για δική μου ευχαρίστηση προσπαθώντας να τα μεταγράψω στα ελληνικά. Ωστόσο, ποτέ ως τώρα δεν μου να δουλέψω ένα ξένο κείμενο με τόση αγάπη με τόσο πόνο και οργή θα έπρεπε να πω όσο το ρέκφιεμ της Άννα Σαγμάτοβα. Ξέρω καλύτερα από κάθε άλλον ότι πρόκειται για μια καταπροσέγγιση απόδοση. Ελπίζω πως θα βρεθεί κάποιος άλλος αξιότερός μου που θα επιχειρήσει και θα πετύχει μια ακριβέστερη μεταφορά του στη γλώσσα μας ή μάλλον θα ξαναγράψει το ποίημα γιατί τα ποίηματα ξαναγράφονται δεν μεταφράζονται. Θα το ξαναγράψει με περισσότερο πόνο και εντονότερη οργή. Και επειδή τα ποίηματα πρέπει να εκδίδονται έτσι ώστε ήδη εκεί στην εξωτέρα στιβάδα, η μορφή και το περιεχόμενο να γίνονται ένα, οφείλω να πω ότι το ανάτυπο εκείνο του 1973 ήταν απ' την άλλη του όψη το τέλειο βιβλίο. Μια μπροσούρα απλώς, με υποτυπώδη ταυτότητα, όπου αναφέρονταν ο εκδοτικός φορέας και αμέσως μετά στην ίδια αράδα δίχως κόμμα η Διεύθυνση. Δοκιμασία 21 Απριλίου 1967. Ξαναείδα το «Ρέκφιεμ» στον τόμο «Διάλεξα», τυπογραφείο-κείμενα, Αθήνα, 1984, μαζί με άλλα ποίηματα που είχε μεταφράσει ο Αλεξάνδρος. Η έκδοση «Φόρος τιμής» σε αυτό το σπάνιο μεταφραστή και πρώτη απόπειρα να συγκροτηθεί ένα κόρπους, ήταν τυπικό δείγμα της ευαισθησίας του Φιλίππου Βλάχου και επομένως σήμερα πια για πολλούς λόγους πολύτιμη. Μολονότι πρέπει να πω ότι δεν έδινε το μέτρο των δυνατοτήτων του ποιητή Άρη Αλεξάνδρου, εφόσον δεν συμπεριελάμβανε, αν όχι το μυστήριο μπούφο, τουλάχιστον το πρώιμο Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι. Γραμμένο κι αυτό και άψογα μεταφρασμένο, εξολοκλήρουσε στίχους, αλλά στίχους πολύ έντονα ακόμα λυρικούς. Αυτά υπάρχουν αμφότερα στα μεταφρασμένα από τον Αλεξάνδρου θεατρικά του Μαγιακόφσκι, τυπωμένα στο τυπογραφείο Κουλουφάκου. Δεν νομίζω την είναι εύκολο να τα βρει κανείς πια. Η έκδοση του Βλάχου ήταν φυσικά το αντίθετο της μπροσούρας, όμως η προγραμματικά παλαιϊκή τυπογραφία αποτύπωνε τις αιμονές του εκδότη, τις ίδιες αιμονές που τον οδηγούσαν να εκδίδει Άρη Αλεξάνδρου τότε. Και επομένως, κατά φαινομενικά παράδοξο τρόπο, δεν παραβίαζε το ήθος του κειμένου. Ακούγεται κάπως παράξενο μιλώντας για τη μετάφραση του μου από τον Άρη Αλεξάνδρου να ασχολούμαι καταρχάς με το αντικείμενο που θυμάμαι να αγγίζω δηλαδή με το τυπωμένο κείμενο. Το κάνω για δύο λόγους. Τον πρώτο τον ξέρει καθένας που έχει επιστρέψει στο σπίτι του μετά την κηδεία συμβολική ή πραγματική και κάνει τις αναγκαίες διευθετήσεις. Τα αντικείμενα βαραίνουν υπερβολικά. Αν τα μετακινήσει. Αφήνουν τεράστια κενά. Εξού και ο καβάφη, τη φωτογραφία αυτή που αποφάσισε να μην τη βάλει σε κάδρο, ζητάει να τη φανταστούμε με όλο το βάρος της ύλη τη στο γνωστό Την έβλαψε η υγρασία του σιρταριού, λέει. Εδώ είναι το κόλπο. Γιατί κατά τα άλλα και βλαμμένη, αν δεν ήταν, το ίδιο θα έκανε όπω μα λέει. Οπότε τι μα νοιάζει και Ο δεύτερο λόγο που ασχολούμαι με το υλικό αντικείμενο αφορά ειδικά στο Ρέκφιεμ, όχι επειδή δεν ισχύει για όλα τα ποιήματα, αλλά επειδή εδώ οι συγκυρίες λειτουργήσαν όπως η φλόγα για τη συμπαθητική μελάνη. Εξηγούμε, λόγω του θέματος του Ρέκφιεμ, που αφορά συλήψεις στην περίοδο του Σταλινικού τρόμου, το ότι οι στίχοι του θα περνούσαν από χίλη σε χίλη και ίσως να κυκλοφορούσαν σε Σαμισδάτ, αλλά δεν επρόκειτο ποτέ να εκδοθούν, θεωρείται εξ αρχής δεδομένο. Στο ποίημα χωρίς ήρωα, που γράφεται την ίδια εποχή και είναι από κάθε άποψη η άλλη όψη του Ρέκφιεμ, η παγιερή, επίσημη σιωπή, που ήδη επί 20ετία περιέσφυγε την Αγμάτοβα και που έμελε να διαρκέσει και να ανανεωθεί, εισβάλλει ξανά και ξανά. Στο δεύτερο όμως μέρος της σύνθεσης, το Ιντερμέτζο, που τιτλοφορείται ακριβώς η άλλη όψη του νομίσματος και όπου ηχεί ένα απροσδόκητα σαρκαστικό τόνο, καθώ υποτίθεται ότι η ποιήτρια μιλάει στον εκδότη τη, η επιβεβλημένη σιωπή καθίσταται εν τέλει ορατή. Τρει από τι 24 στροφέ που αποτελούν το Ιντερμέτζο, η Αγμάτοβα τι αποσιωπά, μόλον ότι έχουν γραφτεί. Το ξέρουμε γιατί σώθηκαν. Στη θέση του, αν εξαιρέσουμε τρει στίχου, βάζει τελείε και μια σημείωση. Οι εν λόγω στροφές κατά μίμηση του Πούσκιν. Και οποιοδήποτε τότε στη χώρα της διαβάζει αυτή τη σημείωση, ξέρει πως αναφέρεται στην απόφαση του Πούσκιν να αφήσει κενό ανάμεσα στις στροφές 37 και 39 του έκτου άσματος του Ευγενίου Ωνέγγιν για πολιτικούς λόγους. Διότι δηλαδή τη στροφή 38 κανένα εκδότη δεν θα την τύπωνε. Εκλεπτύνοντας τώρα περαιτέρω τη λεπτή ηρωνία, η Αγμάτοβα φροντίζει σε μια από τις παραλλαγέ των σκηνικών οδηγιών που προτάσει σε αυτό το δεύτερο μέρος να υποδείξει ποια είναι η δική της στροφή 38, ας πούμε. Γράφει «Ο άνεμος ουρλιάζει με τον μπούρή τη σόμπας και σε αυτό το ουρλιαχτό είναι δυνατόν να εντοπιστούν κρυμμένα βαθιά και πολύ έξυπνα συγκεκαλυμμένα αποσπάσματα ενό ενός ρέκλια. Ο υπενιγμός αφορά στο κενό δηλαδή στους τοίχου που λείπουν, και αφορά επίσης σε κάποιο καμμένο χειρόγραφο. Πράγματι, όταν ξέσπασε το δεύτερο πια κύμα τρομοκρατίας, το 1946, μετά και την περίφημη διακήρυξη του Σντάνοφ, η Αγμάτοβα αποφάσισε να κάψει οτιδήποτε ήταν πιθανόν να επιβαρύνει τη θέση του γιού της, η σύλληψη του οποίου αποτελεί το επίκεντρο του Ρέκβιεμ. Τα επικίνδυνα ποίηματα τα αποστήθησε η φίλη της. Χρόνια αργότερα κατεγράφησαν καθηπαγορευση τη Όμως όσον αφορά πρωτίστως το Ρέκβιεμ, αυτή η πρακτική είχε υιοθετηθεί εξ αρχής. Κάποια στιγμή, το 1966 πια, η εν λόγω φίλη η Δημοσίευσε Τα ημερολόγια τη Αγμάτοβα. Ο σωστό ήταν βέβαια τα ημερολόγια για την Αγμάτοβα. Είναι σημειώσει τι οποίε κρατούσε η Τσουκόφσκαγια για τι συναντήσει του και τι συνομιλίε του στο Λένιγκρατ τα δύσκολα χρόνια 39-41. Προέταξε ένα πρόλογο. Εκεί απολογείται για τι έμεσε διατυπώσεις, τι παρασιωπήσει, τι παραπλανητικέ αναφορέ από τι οποίε τα ημερολόγια είναι όντω διάστηκτα. Στην εγγραφή. Τη 30η Ιανουαρίου 1940, α πούμε, διαβάζουμε. Σήμερα το πρωί μου τηλεφώνησε η Άννα Αντρέγευνα, η Αγμάτοβα δηλαδή. Έλα. Τα μαλλιά τη χθενισμένα. Ντυμένη. Φορούσε κολλιέ. Βαθύ μπλε, σχεδόν μαύρο. Η σόμπα αναμένει. Ρώτησε. Ξύπνησε νωρί, ή απλώς δεν κοιμήθηκε. Δεν κοιμήθηκα. Μακρά συνομιλία περί Πούσκιν. Για το Ρέκβιεν στο Μότσαρτ Κεσσαλιέρη. Κάτω από αυτή τη σημείωση, Υπάρχει μία υποσημείωση, όπου διαβάζουμε. Καμιά σχέση δεν είχε ο Πρόκειται περί κώδικα. Στην πραγματικότητα, η Άνα Αντρέγευνα μου έδειξε εκείνη την ημέρα το ρέκβιεμ της, που το είχε προ τη καταγράψει, για να ελέγξει αν είχα αποστηθήσει τα πάντα. Στον πρόλογο της, η Τσουκόφσκαγια έχει εξηγήσει. «Δυσπιστούσαμε», γράφει. Αναφέραμε τον Γεζόφ, τον Στάλιν, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και λέξεις όπως «Πέθανε», «Εκτελέστηκε», «Εκτοπίστηκε», «Ουρά», «Έρεύνα» συνεχώς. Και την ίδια στιγμή υποπτευόμασταν πως ακόμα και όταν ήμασταν μόνοι δεν ήμασταν μόνοι, πως κάποιος δεν έπαιρνε από πάνω μας τα μάτια του ή μάλλον τα αυτιά του. Τριγυρισμένα από σιωπή, τα στρατόπεδα και οι θάλεμοι βασανιστήριων ήθελαν να παραμένουν πανίσχυρα και παν Ήσαν στη διπλανή πόρτα, Ήσαν μια πετριά μακριά και συγχρόνως ήταν σαν να μην υπήρχαν. Οι γυναίκες στέγονταν σιωπηλές τις ουρές ή ψιθύριζαν, αλλά μιλώντας αόριστα. Ήρθαν, τον πήραν. Η Άννα αντρέγευνα, όταν οταν ερχοταν στο σπίτι μου, απίγγελε αποσπάσματα από το ρέκβιεμ, ψιθυρίζοντας κι αυτή. Αλλά στο σπίτι τη δεν τολμούσε ούτε να ψιθυρίζει. Ξαυνικά, Έμενε σιωπηλή και δείχνοντά μου με το βλέμμα του στίχους και το ταβάνι, έπαιρνε μολύβι και ένα κομμάτι χαρτί, και έπειτα δυνατά έλεγε κάτι άσχετο. Θέλει τσάι, ή ο ήλιο, ενώ γέμιζε με το βιαστικό γράψιμό τη το χαρτί και μου το έδινε. Διάβαζα, και όταν πια αποστήθιζα, τις επέστρεφα σιωπηλά το χαρτί. Τι γρήγορα που ήρθε το φθινόπορο έλεγε δυνατά και ανάβοντα ένα σπίρτο, Έκαιγε το χαρτί πάνω από το σταχτοδοχείο. Επέλεξα λοιπόν να ασχοληθώ καταρχάς με το αντικείμενο που θυμάμαι να αγγίζω, με το τυπωμένο κείμενο της μετάφρασης, γιατί το πρωτότυπο αντικείμενο δεν υπήρξε καν εξ αρχής. Κι έτσι το Ρέκβιεμ για πολλά χρόνια συνδύασε ιδανικά το θέμα, την πλοκή, τη μορφή και τη μοίρα του ως Παιδί της μνημοσύνης μιλάει για τη μάνα του. Κάθε ποίημα το ίδιο κάνει αλλά πολύ λίγα κυκλοφορούν όντως άειλα κατά μεσύς της ηλικότατης καταστολής από χίλια σε χίλι. Πολύ λίγα ζουν μόνο και μόνο γιατί τα συγκράτησε η μνήμη. Όταν πια το 1963 τυπώθηκε το Ρέκτγεμ στα Ρωσικά, η ποίηση είχε κερδίσει το ιδεώδες μη εμπόρευμα και επίσης είχε κερδίσει μια φόρμα στην απόλυτο τιμή τη. Είναι γνωστό ότι ο ρωσικός μοντερνισμός δεν απαξίωσε τη ρήμα. Αντιθέτως την αξιοποίησε. Αρκεί να σκεφτούμε τη Λέσενκα του Μαγιακόφσικη. Ελάχιστα ποίηματα της Αγμάτοβα είναι γραμμένα στον κακός λεγόμενο ελεύθερο στίχο. Ουσιοδέστερη ελευθερία της εξασφάλιζε ας πούμε τον Ντόλνικ, που είναι ένα στίχος με τέσσερις τονισμένες συλλαβέ και άλλοτε άλλον αριθμό άτονων, που υπήρξε αρχικά και από μια τη αλλά γνωρίζοντα πια την ιστορία του Ρέκβιεμ, μπορούμε να δούμε γιατί εδώ ειδικά η ρήμα είναι ολοφάνερα πια και από κάθε άποψη αναγκαία και γιατί ο Αλεξάνδρου δεσμευόταν να την τηρήσει κάθε αυτήν αλλά και ως συνεκδοχή της φόρμας. Αν την αγνοούσε, πώς θα γίνονταν από σκιά υλικών πάθος που λέει ο Μανουήλ Φιλής, η αγάπη ή μάλλον ο πόνος και η οργή που οδήγησαν το χέρι του να γράψει. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης